Ναι, γεια. γεια σας. Ο κύριο Αποστόλης. Ναι. Ψέματα. Ψέματα ή αλήθεια. Με πιάσατε ψέματα. Ψέματα. Είστε μεγάλο τσακάλι. Τι. Πες πέδε μου τι θες. Ε, τι είσαι, στο ριάλ. Εγώ είμαι ρη. Ένα μωρή τώρα σε γνώρισα. Ρε Αποστόλη. Θε τη βρισκιά σου για να καταλάβει. Λέγε τι θε. Αμά, ρε Αποστόλη, ρε είσαι τέλειο ρε. Ήθελα να σου πω κάτι γιατί έχω πολύ χαρά. Το κατάλαβα. Είστε χαρά γεμάτη. Λέγε <στά> θε. Ναι, για το Θεοχάρι που μα έφυγε, Ρεγαμότο. Τι θα κάνουμε τώρα χωρί το Θεοχάρι. Είχε στεναχώρια το παιδί μου για το Θεοχάρη. Ναι. Ήξερε εσύ ότι υπήρχε ο Θεοχάρη πριν δύο εβδομάδε. Όχι. Ναι. Και τώρα στεναχωριέσαι κιόλα. Πότε πρόλαβα να το συνηθίσει. Ξέχναν τον. Ήταν ένα κεφάλαιο στην ιστορία. Μελανό σαν και τα άλλα. Των συνεργατών του, των πρώην συνεργατών του. Πέρασε κι αυτό. Έκλεισε παρένθεση. Τι ήταν ο Θεοχάρη, Σου μείνει στην ιστορία ο Θεοχάρη. <laughs> Μια υποπαράγραφο είναι. Ένα λίμα. <laughs> Ή Δεν ξέρω, α αποφασίζουν καθαρίστ Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Τι? Τε φωνάω από Μελμπούρνη. Ακούμε τον. Oh, hello. Τι ακούτε? What? Τι ναι. ναι. Real FM εκεί. Ναι. Ναι. Ε, ακούμε τον Draga συνέχεια κάθε μέρα. Oh. Και... Αυτό που είχε πει ο Σαμαρά, Πάνγιο, τι σημαίνει. Αυτή ήταν όλη η απορία από την εκπομπή του Τράγκα. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που, λέει, που είπε ο Σαμαρά. Το Πάνγιο παν... ήξερε ο Σαμαρά, νομίζω τον πήγαν εκεί να πει κάτι κινέζικα, τα είπε ούτε αυτό δεν ξέρει. Κάτι λέξη, σειρά. Κάτι συμβολάκια δηλαδή, αυτά τα ιδιογράμματα. Τι χάου, Πάνγιο. Α, κινέζικα, ναι. Κινέζικα τα είπε ο Σαμαρά, κινέζικα. <laughs> ναι, ναι, στα ελληνικά όμω δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, α πούμε στα ελληνικά αυτό. Ποιο ξέρει, ούτε Σαμαρά δεν ξέρει που τα είπε. Α, τα είπε, εντάξει. <laughs> Άντε, Dziękuję! thank you, thank you to Greetings to to Melbourne. Where are you? Okay, okay. Okay, okay. See you, yo. Apostoli, si ja. Jaką είμαι. Να karty przez Apostoli. się na ekspozycji, na panále, wsi, po karny te da pojęcia, w tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych tych Μήπω έχει ένα αίσθημα ατελού κένωση. Όχι, ρε, τι αποστάσει. Σίγουρα. Μια χαρά το πάω ακόμα, δεν ξέρω αν αλλάξω από τώρα. Αν έχει αίσθημα ατελού κένωση, να πάρει αυτά τα χάπια, τα μπιότυξ που είναι τη Quest, τα προβιωτικά. Μα τα χάπια αυτά, τα δει Τα χάπια αυτά, φεύγει αυτό το αίσθημα. Θα είσαι ανέστητη ατελού κένωση. Καλά, μπορεί να έχει και. Μπα περιπτώσει όμω, να σου πω. Δεν θέλω να την ακούμε γιατί είναι σαν τα συνέργεια που παίζει την εκπομπή. Πολλέ φορέ δουλεύουμε και δεν την ακούμε. Δεν λε καλά, Μωρή που δουλεύει. Yeah. Ποιο χυλάκι γυλάει Καλά μην πεις δεν πειράζει Αν δεν την προλαβαίνεις θα τα ακούσατε από το ίντερνετ Από το επίσημο site μας www.elenofrenianet.gr Αν μπορούσα να κάνω στο ίντερνετ μπορώ να το, το έκανα, αρήθεια. Αποστολή! Αλλά εκείνη την ώρα είμαι στην κουζίνα ή κάνω κάτι άλλο. Ποια και... ώρα, παιδιά, μόλις ώρες στην κουζίνα, όλη την ώρα είναι η κουμπή στο site. Πάτσε, ναι, ναι, παιδί, παιδί μου, στην κουζίνα έχω 7 άτομα στην πλάτη. Πού να του προλάβω να φάνε, ρε παιδί. 7 άτομα στην πλάτη, τρενάκι, τρενάκι, μωρή. Άστα να πάνε άστα να φάνε. Άμα σε ένα σα αρέσει, τι να πω. Χιονάτι, σε φωνάζουνε οι <Κι> εσείς, ναι, ναι, ναι. και αου πίζουν 7 βαρβάτι. Και εσύ η ωραία καμμένη. Ναι, ν, ν, ν, ν, ακριβώ. Έλα, λέγο, το ώρα. Βα, δεν είσαι σκυπώνη. Τι θε. Δεν έχω απομονή, να σου πω. Γιατί, Γιατί το συσπέκουλα τον Πρωθυπουργό. Γιατί? Γιατί το στον τον Αντώνη, Ε, είμαστε τσιράκια του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Το. να σου πω κι εγώ. Μπορώ να κρυφτώ πια, Α. δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν μιλάς πάνω μου. Μπα, εγώ θέλω το πλαίσιο, δεν θέλω μαγγέ. Να σου πω κάτι. Έλα. Ο άνθρωπο δεν ήξερε για τον Παλτάκο. Όλοι στα έμαθε. Για τον Παλτάκο δεν ήξερε, για τον Μουρούτι δεν ήξερε. Μωρε λογικό είναι. Απλά μετά τι αποκαλύψει, τι τελευταίε φοβάμαι ότι σύμφωνα και με όλα τα υπόλοιπα, ότι ο Σαβαρά Θεό μάλλον θεωρούσε τον Μιχαλολιάκο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να τελειώνει αυτό το πράγμα με τον Αντώνη. Mm. Σε παρακαλώ, ε. Μέλα καλέ. Έλα. Παποστόλη, πού είναι? Εδώ είναι. Άκου, καλέ. Έλ, άσε το καλέ, αυτά τώρα τα σούλικα, λέγε. Άκου τώρα, ε, λέει για τον Μπουμπούκου το γιο. Ναι, ευτυχώ το είδο δεν θα εξαφανιστεί. Πολλαπλασιάζεται, ευτυχώ. Θα παραφράσω αυτό που λέγαμε στο ραγκούτσι. Θεοχάρη, προλαβαίνει να παρετηθεί και κάνει και μια αίτηση να γίνει καθαριστή. Συγχαρητήρια στου καθαρίστρε που τον ξεσκίσανε Και να έχουν υπόψη σου αυτοί οι χαρτογιακάδες Ότι εμεί που είμαστε γύρω στα 50, έχουμε μεγαλώσει με ψωμί, ζάχαρη και λάδι. Το θέμα δεν είναι ότι είστε γύρω στα 50, το θέμα είναι ότι είστε γύρω στου 50. Παραπάνω δεν έρχονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε είμαστε μόνο 50. Και οι εκεί γύρω είναι. Να πάει κανένα άλλο Να στηρίξει δεν πάει. Να γίνουν οι 50, 150, 250, 1050. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Να σου πω τώρα, άστα αυτά τώρα. Έμαθα για την καλόγρια που νίκησε. Η μοναχή που νίκησε. Σε μοναχή. Η μοναχή, παιδί, μου, που κέρδισε το voice το ξένο. Δεν ξέρω τι λέει. Και είπε το πατεριμό, παιδί μου, το voice τη Ιταλία που κέρδισε μια μοναχή. Καλόγρια. Ναι, ναι. μονάχη μονάγη. Γι' αυτό για φετύχε με τι καλόγειρα που είναι μικρό. δεν είχα γι' αυτό φετίχ. Είχα φετει γιατί είχα δει την τζότητα και κολαγένε καλόγριε. Που άλλωστε τον έβανε ανάμεσα και από τα φτιάχνου που βάζουν αυτό ένα άσπρο γύρω γύρω. Πώς. Είχα πάει πλάκα, πρώτη φορά από τα φτιάχνια. Τέλο πάντων τώρα. Μην επέκταστώ, θέλω. Και πάω παιδί η λυκία και είναι Έλα, έλα, Ρε εσείς γιατί τα έχετε βάλει με τον πρωθυπουργό Και με ποιο να τα βάλουμε παιδί μου? Δεν έχετε πάρει είδηση ότι η μαζί Τυφλώνει και αποβλακώνει Ναι δεν το έχει κάνει καλά γιατί τυφλώνει μερικώς Ακριβώ. όπου να είναι έρχεται η ώρα τους Ναι τι είναι εκεί παρακαλώ Ριαλ Ναι τον α, ήθελα τον Αποστόλη Εγώ είμαι ο Αποστόλης Ναι μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη Εγώ είμαι α, εσύ είστε κύριο Αποστόλη τι κάνετε Καλά Ναι, θα ήθελα να κάνω ορισμένα παράπονα, αλλά πού μπορώ να σας βρω. Εδώ, αφού με βρήκατε. Τι που με ψάχνετε ακόμα. Ναι, και πώ δεν σας ακούω τώρα πώς να με μην... δεν με ακούτε, <σχεδιά> αφού μιλάμε, αφού συνομιλούμε. Ρωτάτε, απαντάω, με ρωτάτε, απαντάω. Αλλά ε, με ακούτε. Θα, θα ακούω όμω από το ραδιόφωνο, την ώρα που μιλάτε. Μα, και τα δύο αυτιά σε πηγές. Δεν θα βγει ακριά, έτσι. Από το τηλέφωνο, να Δεν καθόλου όμω. Τι ήθελε, παίζουμε. Τι, Πες μου τι για τη φτώχεια που ο κόσμο πεινάει και δεν έχει με 500 ευρώ συντάξει. Ζούμε ε, από 1200 που παίρναμε. Κάρθε γιατί... ο ΣΥΡΙΖΑ, να φέρει του μισθού στα ίσα. Γιατί να μα τα κάνουν αυτά, είναι σωστά πράγματα. Γιατί να μα τα κάνουν αυτά, καλή απορία σου, αλλά δεν, δεν είχε αυτή δεν την απορία είναι, μέσα σε ένα μπλε παραβάν, ούτε είχε αυτή ε, την απορία μπροστά από ένα διάφανο ε, κουτί. Αυτέ τι τα... δεν τι τότε. Οι γέροι πεθαίνουν όλοι. Ενώ έχουν δουλέψει, τα έχουν δώσει, δυστυχώ μα Να κάνει να νιώθουμε, λέτε, και είμαστε σκλάβοι. Σκλάβοι με στην πόλη μα, με στην Ελλάδα μα. Κάντε κάτι, παιδάκι μου, έτσι να έχετε την ευχή μα. Ναι. Παρακαλώ. Ρίγαλε, ναι. ναι. Πού μπορούμε να κάνουμε μια καταγγελία. Από Σύρο περνάω. Τι καταγγελία, τι έγινε. Πέσαν τα σκαλοπάτια τη Σύρου στο δημαρχείο. Α, καλώ τον. Εσύ αναπέτυχα. Εμένα πέτυχε, Μανίτσα. Τι γίνεται. Ωραία, μια χαρά από εσά. Είχε έρθει ο Σύμο με εκείνε τι εκομπέ που κάνει η ρούλα και yeah. σε έχει αφήσει χρέο. Yeah, τι, Πε yeah, yeah, yeah, yeah. τα έστα όλα, τι έγινε στη yeah, Σύρο. είμαστε. Από το τον Κεδίκοκλου. Από το Κεδίκοκλου, Όχι. Που έκανε τον κομπέρ στην Κορομιλά όταν ερχόταν στη Σύρο να καλέσει τον Ζορντί και τον Στέφανο Σαρτίνη να τι κοινοθετεί. Δε yeah, όμω. Έλα. Πώ πάει η Ελληλοφθενία καλά. Πολύ καλά. Να σου κάνω μια ερώτηση ότι μου. Τα προβιωτικά, ξέρεις τι είναι; Τα προβιοτικά είναι όλα τα λαχταρισμούς που τα κάνει η κυβέρνηση. Τα προβιοτικά καλείσαι για μην κάνει κυβέρνηση προβιωτικά. Προβιοτικά; Ναι. Προβιωτικά. Α, προεκλογικά ξέρω προβιοτικά Δεν είναι προεκλογικά παιδί μου είναι προβιωτικά. <laughs> είναι πριν τον βίο. Πριν <laughs> ζήσεις παίρνεις αυτά. Είναι προβιωτικά. Είναι κάτι καλά βακτήρια που είναι στο έντερο Αλήθεια. και στο γυναικείο κόλπο. Κολλαγόνα. Σάξτε όλοι τους γυναικείους κόλπους έχει μέσα τέτοια. Δεν μου λες. Έλα. Κολλαγόνα. Κολλαγόνα. Τι σημαίνει; Με ωμέγα το γράφεις. Ναι. Καλά. Ψάξτε αυτά τα άλλα.